Ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γάλλο.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 Αγαπητοί ακροατές τη Πυριακής Εκκλησίας, καλησπέρα σας. Και φέτος για 21η συνεχή χρονιά από το 1989 οι ραδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Συντητικής Ένωσης θα είναι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα περίπου. Μαζί σας θα βρίσκονται ο Θανάσης Παπαρούπας. Καλησπέρα. Ο Φίλιππος Αδογάνης Καλησπέρα και <laughs> ο ο ο ο ο ο Ενώ την ευημέλεια του ήχου έχει ο Άγγελος Παππάς Στα τηλέφωνο του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640 μπορείτε να τηλεφωνείτε για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε είναι σχετικό με την ιπατία την Αλεξανδρινή, μία φιλόσοφο, πιθανό να έγινε γνωστή κάποια στιγμή στην επικαιρότητα και από ένα μέγαρο, δεν έχει καμία σύσταση, δεν θα ασχοληθούμε με αυτή την, την υπόθεση, αλλά ε, επειδή κατά καιρούς βρίσκουμε διάφορα δημοσιεύματα, ε, τα οποία... Ε, Η ιστορία της ιπατίας βασικά κοντολογής είναι ότι ήταν μία φιλόσοφος η οποία ήταν στην Αλεξάνδρεια η οποία σύμφωνα με τους με την παγανιστική εκδοχή ήταν υπέρ των παγανιστών και εναντίον των χριστιανών για αυτό το λόγο και τελικά κατέληξε να θανατωθεί επειδή ήταν πολύ μπροστά από το πνεύμα της εποχής της από τους χριστιανούς η εκδοχή που λένε οι χριστιανοί είναι ότι Ε, η η πατεία ήταν κάποια που σκοτώθηκε τελικά για πολιτικούς λόγους. Ε, υπήρχε βέβαια κάποια κόντρα, φανατικοί υπήρχαν και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν θεσμικά ή ε, κάποιος έδωσε εντολή για να σκοτωθεί. Ε, θα δούμε στην πορεία τι είναι το σωστό. Ε, πάντοτε ξεκινήσαμε να το ψάχνουμε με την λογική ότι θα ξεκινήσουμε να, να ψάχνουμε το θέμα και Όπου μας βγάλει θα το πούμε. Αν είναι θετικό, αν είναι αρνητικό μπορεί στη χειρότερη περίπτωση απλά να παραδειχθούμε ότι έγινε κάτι κακό στο όνομα του χριστιανισμού το οποίο δεν έπρεπε να γίνει και αναγνωρίζοντάς το δηλαδή δικαιώνεται τουλάχιστον αυτός που υπέφερε. Το να τα αρνούμαστε θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Κοντά μας να μας μιλήσει για αυτό το θέμα θα έχουμε τον κύριο Ιωάννη Τσέντο ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας και θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγο απλά για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για το τεχνικό κομμάτι θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Είμαστε ακροατέ, είστε συντονισμένοι στο 91,2. Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία και συγκεκριμένα την εκπομπή Ράδιο Καταγραφέ, που μιλούνται και παρουσιάζουν τα μέλη τη Χριστιανικής Φοιτητική Ένωση. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μα κάποιον που θα σα τον παρουσιάσει ο Θανάτη. Μαζί μα είναι τηλεφωνικά ο κύριο Ιωάννη Τσέντο, δόκτωρ φιλοσοφία, για να συζητήσουμε το θέμα τη σημερινή εκπομπή που είναι η Ιπατία Η Αλεξανδρινή η φιλόσοφος η Πατία, που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 4ο αιώνα έναν τόπο εκείνη την εποχή έντονης ε, σύγκρουσης ε, πνευματικής ε, χριστιανών και παγανιστών και έτσι ε, θα θέλαμε να μας πείτε κύριε Τσέντο δυο λόγια γύρω από αυτό τον μύθο που δημιουργήθηκε Ε, για την Υπατία πριν ακόμη περάσουμε στη ζωή της, γιατί μάλλον οι περισσότεροι γνωρίζουν την Υπατία από αυτό το μύθο που έχει δημιουργηθεί από τα, από τα κινηματογραφικά έργα όπως η Αγορά Πέρσι ή από άλλα δημοσιεύματα. Ε, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να συμμετάσχω στην εκπομπή σας, μου να ξεκινήσω από τα βασικά. Δεν χωράει εμφιβολία ότι η εικόνα που συνήθω έχουμε για την Ιππατία έχει και ανακρίβειες και ασάφιες και κενά. Άλλωστε φαντάζομαι είμαστε πρόθυμοι να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ε, από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο που θεωρούμε ως εντελώς δεδομένο και αυταπόδεικτο. Ότι η Ιπατία ήταν μία μάρτυρα της ιδωλολατρικής παράταξη στη σύγκρουσή τη με τον Χριστιανισμό. Μία φωτισμένη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από τους Χριστιανούς στην Αλεξάνδρεια το 415 μεταχριστών. Ε, μιλώ για μύθο. Γιατί. Διότι αν μελετήσουμε τις πηγές και μόνον όπως οφείλουμε να κάνουμε, θα εκπλαγούμε διαπιστώνοντας ότι ακόμα και αυτό που θεωρούμε τόσο δεδομένο και αυταπόδεικτο, δεν έχει καμία το σχέση με την ιστορική πραγματικότητα, ε, με την αληθινή υπατία. Δηλαδή... Αυτός ο μύθος πώς, άρχισε, πώς δημιουργήθηκε, είναι κάτι καινούριο που τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες ε, υπήρχε ή ε, δημιουργήθηκε πιο πριν. Ή μάλλον θε, αν θέλετε να πούμε καλύτερα για την Υπατεία, ποια ήταν πραγματικά η Αλεξανδρινή Υπατεία και θα μπούμε μετά στο μύθο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τι σκοπιμότητες αυτού του, του ζητήματος. Εδώ πρέπει να αντισταθώ στον πειρασμό να αναλωθώ σε λεπτομέρειε που σίγουρα θα κουράσουν. Α μείνουμε στο ότι η Πατία ήταν μια διακεκριμένη φιλόσοφο και επιστήμονα που έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του 4ου και στι αρχέ του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Ε, απολάμβανε καθολικό σεβασμό, πρέπει να ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα. Δυστυχώ δεν έχουμε έργα της ώστε να μπορούμε να αποτιμήσουμε μόνοι μα την σημασία τη. Αναλογιστείτε όμως ότι ήταν μια γυναίκα η οποία διακρίθηκε μέχρι του σημείου πολλού αιώνε μετά να γράφουν για αυτήν ότι ξεπέρασε όλους τους συγχρόνους της και διακρίθηκε σε μια εποχή που κάθε άλλο παρευνοούσε τη διάκριση γυναικών. Ε, πρέπει λοιπόν να ήταν πραγματικά μια σπουδαία προσωπικότητα. Ακόμη και αν δεν είχε ίσως κάποια μεγάλη πρωτοτυπία στη σκέψη που πιθανό να μην είχε Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την πνευματική ακτινοβολία της και την προσωπική της λάμψη. Γνωρίζουμε κάτι άλλο για το έργο της ίσως από τον κύκλο των μαθητών της ή από τους μαθητές της τελικά. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε συγκεκριμένα για εκείνη που μπορεί να μας δείξουν ότι ήταν τόσο ξεχωριστοί. Ε, Πέρα από το ότι ήταν ξεγοριστή, να εξηγήσω προ ποια κατεύθυνση πρέπει να αναζητήσουμε συμπεράσματα. Ε, μίλησα για μύθο τη υπατία. Ο μύθο έχει να κάνει με το γεγονό ότι την θεωρούμε μάρτυρα τη ιδωλολατρική παράταξη. Το παράδοξο είναι ότι όλοι αυτοί που έστεισαν αυτόν τον μύθο δεν είχαν στι πηγέ καμία ρητή μαρτυρία ότι ήταν καν εθνική. Ο παδό, δηλαδή του αρχαίου θρησκεύματο. Το θέμα είναι. Εντάξει, δεν έχουμε ρητή μαρτυρία. Μήπως υπάρχει κάποια ένδειξη. Και εδώ ακριβώς αξίζει να στραφούμε στον κύκλο των ε, μαθητών της. Και θα εκπλαγούμε διαπιστώντας ότι ο κύκλος των μαθητών της ήταν κατά βάση χριστιανικός. Ε, ο γνωστότερος μαθητής της είναι βεβαίως ο συνέσιος Κυρίνης, για τον οποίο η πατία ήταν... Μητέρα, διδάσκαλο, αδελφοί, ό,τι άλλο πολύτιμο, έτσι την προσφωνεί σε μια επιστολή του. Ο έπαρχο Ορέστη, μαθητή αφοσιωμένο τη Υπατία, ήταν επίση χριστιανό. Για πολλού χριστιανού γνωρίζουμε ότι μαθήτευσαν πλάι στην, στην Υπατία και αργότερα ανήλθαν και σε ανώτερα αξιώματα. Υπάρχει μια θεωρία ότι πιθανόν να μαθήτευσε κοντά στην Υπατία και ο Ισίδωρο ο Πιλουσιώτη. Όλα αυτά γιατί τα λέμε. Ε, διότι δυστυχώς δεν έχουμε καταγεγραμμένη την διδασκαλία της υπατία, ώστε να μπορούμε να δούμε ιδίησόμασιν αν υπήρχε σε αυτήν κάτι αντίθετο προς τον χριστιανισμό. Όμως, ο κύκλος των μαθητών της ήταν κατά βάση χριστιανικός, Και όλοι οι χριστιανοί που συνοστίζονταν γύρω από την Αλεξανδρίνη Φιλόσοφο, είναι προφανέ ότι δεν έβρισκαν στη διδασκαλία τη τίποτα που προσέβαλε τη χριστιανική του πίστη. Σχετικά με θα... τον Εσίδερο, τον Πιλουσιώτη που αναφέρατε, μπορείτε να μα πείτε λίγο σχετικά με το ποιο ήταν, γιατί μπορεί κάποιο να μην το έχει υπόψη του. Ε, κοιτάξτε, ίσω θα ήταν καλύτερο να μην μείνουμε σε αυτό. Ε, έχουμε πάρα πολλού διακεκριμένου διανοητέ. Εντάξει, α μείνουμε εκεί και πέρα και το συνέσιο που μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν και τον Ορέστη, είναι όλη αυτή που Σπουδαίοι διανοητέ και σε κάποιο βαθμό και ασκητικοί πατέρε στην Ανατολή, διότι να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ε, το μεγάλο πνευματικό κέντρο τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή ήταν η Αλεξάνδρεια, ήταν η Αντιόχεια. Όχι ακόμα τόσο η Κωνσταντινούπολη. Και α μείνουμε εκεί ίσω. Mm, α πούμε για το να αναφέρουμε ότι ήταν επίσκοπο, οπότε έγινε μετέπειτα επίσκοπο. Οπότε έχοντα τη φήμη ότι είναι μαθητή τη Υπατία. Και έχοντα γίνει επίσκοπος αυτό είναι ένα συνδυασμός δηλαδή που λέει πολλά από μόνος του. Μα ε, Προφανώς και ο, ο θεόφιλος ο επίσκοπος Αλεξανδρίας ε, που τον έχρισε επίσκοπο το συνέσιο ε, δεν έβρισκε τίποτα προβληματικό στην σχέση του με την υπατία. Έτσι. Τίποτα προβληματικό σε σχέση με τον το να αναλάβει το αξίωμα του επισκόπου. Ε, και έτσι ας προχωρήσουμε σύντομα και στο θάνατο της Υπατίας... αλλά και στο μετά το θάνατό της... ποιοι είναι αυτοί που τελικά αναγνωρίζουν την αξία του έργου της... αν είναι οι παγανιστές ή οι χριστιανοί. Ε, να μείνουμε ίσως στο τελευταίο... διότι εδώ είναι πραγματικά ε, μια μεγάλη ανατροπή... Ε, την οποία ίσως δεν προδοκά να βρει κανεί Με βάση τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η υπατία, ε, Θα έλεγα ότι θα περιμέναμε οι μεν πηγέ πηγές μας να προβάλλουν μία ψεγάριαστη και σχεδόν εξυντανικευμένη εικόνα της ε, Υπατίας. Ενώ απ' την άλλη θα θεωρούσαμε λογικό οι χριστιανικέ πηγές να προσπαθούν αμήχανα να μειώσουν την αξία της. Ε, λοιπόν είναι παράδοξο ότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι το ακριβώς αντίθετο. Ε, Οι χριστιανοί είναι αυτοί που είναι οι μεγάλοι ημνητέ τη υπατεία. Ο ύμνο τη υπατεία που συνήθω παρατίθεται ανήκει στον ε, εκκλησιαστικό, ιστορικό, σοκράτη, τον σχολαστικό. Και γενικά όλοι οι χριστιανοί συγγραφείς που έχουν γράψει για την υπατεία ανά του αιώνα έχουν να πούν για αυτήν τα πιο εγκομιαστικά λόγια. Από την άλλη, αν δούμε τι εθνικέ πηγέ, οι οποίε παρεμπιπτόντω περιορίζονται στην εξισμία, στον Δαμάστιο τον σύρο φιλόσοφο. Ε, Θα, θα εκπλαγούμε διαπιστώντας ότι ο Δαμάσκαιος δεν έχει τόσο ψηλά την υπατία. Σίγουρα ε, εκτιμά το ήθος της. Και δεν ήταν και σύγχρονος νομίζω. Ο Δαμάσκαιος ήταν, ε, ελαφρώς μεταγενέστερο, ήταν μεταγενέστερος. Ε, δηλαδή μιλάμε, πάμε περίπου ε, έναν αιώνα μετά. Mm -hmm. Δεν θεωρείται τόσο μακριά. Έτσι. Ε, οι Χριστιανοί γράφουν για αυτήν και την εξυμνούν μέχρι τον 14ο αιώνα, να μην αρχίσω. από του συγχρόνου αισθάνομαι μέχρι τον Νικηφόρο Κάλλη στο Ξανθόπουλο. Ε, αλλά το σημαντικό είναι ότι εγώ έξε πλάγι ενδιαβάζοντας τον Ταμάστιο, ο οποίος ε, περίπου όσο ευθέως μπορούσε γράφει για την όταν ότι ήταν περισσότερο κατ' όνομα παρά κατ' ουσίαν φιλόσοφος. Ε, και σε κάποιο άλλο σημείο τη συγκρίνει με έναν φιλοσοφούντα σύγχρονο της Επατίας ε, άσημο εντελώ τον Ισίδωρο και γράφει ότι ο Ισίδωρος ήταν πολύ ανώτερο από αυτήν όπως γράφει είναι φυσικό να είναι ανώτερος ένας άνδρας από μια γυναίκα έτσι γράφει ο εθνικός λαμάσκιος και όπως είναι φυσικό να είναι ανώτερος ένας πραγματικός φιλόσοφος από μια απλή γεωμέτρη ε, προσέξτε δηλαδή ε, πόσο διαψεύδεται αυτό το οποίο θα περιμέναμε να δούμε. Θα περιμέναμε να δούμε τις εθνικές πηγές να εξυμνούν την Υπατία και τις χριστιανικέ πηγές να προσπαθούν να μειώσουν, να μην χανα την αξία της. Στην πραγματικότητα, οι χριστιανικέ πηγές την εξυμνούν και η μόνη εθνική πηγή που έχουμε για την Υπατία, ο Δαμάσκιος, δύσκολα κρύβει τη χαμηλή εκτίμηση για αυτήν, που φτάνει μέχρι και την ευθεία περιφρόνηση. Πράγματι αυτό αρκετές σε, σε κείμεναν διαβάσει κανεί για την υπατία προβάλλεται ότι ακριβώς αυτή η εκδοχή ότι, είναι, ότι ήταν μια φεμινίστρια ε, και επειδή ήταν τόσο μπροστά από την εποχή της και προσέβαλε ας πούμε, αυτό που περίμεναν να δουν οι χριστιανοί μια κακή θέση για τη γυναίκα ε, δεν ήταν μαζί τη οι χριστιανοί και ήταν μαζί τη αντίθετα η εθνική. <ΠΟ> ναι, αυτό είναι και... μια εκδοχή του μύθου. Θα το ναι. δούμε ίσω αργότερα. Και θα παραθέσουμε, άμα είναι και μετά, πιο κι άλλα δημοσιεύματα σχετικά με αυτό που ακόμα και τώρα γράφεται αυτό. Και μιλάμε για την Αλεξάνδρεια τη Εποχή, που η... Η... η Αγία που τη τιμ... ετοιμά το περισσότερο ήταν η Αγία Εκατερίνη. Ε... Και νομίζω από όλου του Αγίου, δηλαδή ήταν η προστάτητα εκείνη τη εποχή ε... τη πόλεως. Πρώτο που όμω για την Αγία Κατερίνη, κύριε Τσέντο, ε... μα συγχωρείτε λίγο να κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί. Thank mm -hmm. you. Είμαστε στους 91,2 της Πυραϊκής Εκκλησίας, ακούτε τις ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Φιδιτικής Ένωσης. Απόψε ε, συζητάμε για το ζήτημα της Ιπατείας της Αλεξανδρινής, της φιλοσόφου του 4ου αιώνα και είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Τσέντο, δόκτωρ φιλοσοφίας και ε, έτσι έχουμε αφήσει το ζήτημα κάπου στα μισά, εκεί που αναφερόμασταν στο έργο και στην αναγνώριση της αξίας του έργου της Ιπατείας. Κυρίω από του χριστιανού και την υποτίμησή του από του παγανιστέ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλαμε να σα ρωτήσουμε, κυρία Τσέντο, ποιοι είναι τελικά αυτοί που τη διεκδικούν ως δική του, μέσα σε εισαγωγικά, την υπατεία. Ναι, αυτό είναι η, μία ακόμα μεγάλη ανατροπή. Με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και προβάλλονται σήμερα, θα περιμέναμε οι εθνικέ πηγέ μα, είπαμε, έχουμε μία εθνική πηγή, να έσπευγαν να πούνε να η υπατεία ήταν δική μα. Ε, στην πραγματικότητα, βέβαια, δε, αυτό δεν συμβαίνει. Είπαμε ότι ο Δαμάσπιος δύσκολα κρύβει την χαμηλή εκτίμηση που τρέφει για την Ιπατία. Παραδόξως, υπάρχουν χριστιανοί οποίοι την διεκτικούν. Να ξεκινήσουμε, ας πούμε, από τον αιρετικό, ευνομιανό ιστορικό φιλοστόργιο, ο οποίος προσπαθεί να επιρρύψει την ευθύνη για την δολοφονία στους ορθοδόξου, Με τέτοιο τρόπο, στη Μαρία Τζιέλσκα... Περίπου λέει ότι σαν να φαίνεται ότι η Ιπατία είχε προσχωρήσει σε κάποια χριστιανική αίρεση. Και το σημαντικότερο είναι κάτι άλλο. Είναι ότι σώζεται μία επιστολή που φέρεται να έχει γραφεί από την Ιπατία προς τον Κύριλο Αλεξανδρίας, η οποία είναι μία συνηγορία υπέρ του Νεστορίου. Καλή δηλαδή η Ιπατία, αυτή φέρετε να είναι η συγγραφέας της επιστολής στον Κύριλο, να αναθεωρήσει την καταδίκη του αιρετικού, γνωρίζουμε, Νεστορίου. Βεβαίως δεν χωράει αμφιβολία ότι η επιστολή αυτή είναι πλαστή. Άλλωστε μνημονεύει τον αποσχηματισμό του νεστορίου, ε, άρα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την Οικουμενική Σύνοδο ε, του 431, περισσότερα από 15 χρόνια μετά τη δολοφονία της Υπατίας. Δεν πάβει όμως... Ναι, είναι... αλλά συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, τότε το... χρησιμοποιείτε το όνομα της Υπατίας για να δοθεί περισσότερο κύρος στην επιστολή. Ε, προφανώς. Από αυτού οι οποίοι υποστήριζαν την αίρεση του Νεστορείου, για μένα το πιο αποκαλυπτικό είναι ότι ε, κάποιοι χριστιανοί ένιωθαν πολύ άνετα να προσπαθήσουν να οικειοποιηθούν την υπατεία, να την εμφανίσουν ω δική του. Κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν έκανε για παράδειγμα ο εθνικό Δαμάσκη. Και να πω για το Δαμάσκη, όχι απλά δεν γυρεύει να την οικειοποιηθεί, να την εμφανίσει ω οπαδό του αρχαίου θρησκεύματο. Υπάρχει και ένα σημείο στο, στα έργα του Δαμασκείου το οποίο έχει ελάχιστα προσεχθεί. Ε, γράφει για την Υπατία ότι η μεγάλη τιμή την οποία απολάμβανε στην κοινωνία της Αλεξανδρίας κίνησε τον φθόνο του Κυρίλου γράφει κατά λέξη ο ε, Δαμάσκιος του επισκόπου της αντίπαλη αίρεσης μιλάει συγκεκριμένα ο Δαμάσκιος γράφει τον επισκοπούντα την αντικειμένη αίρεση ε, δηλαδή Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο μπορεί να βγάλει κάποιο από εδώ. Είχε προσχωρήσει σε κάποια χριστιανική αίρεση η Πατία. Δεν λέω ότι αποδεικνύεται ότι η Πατία είχε προσχωρήσει στο χριστιανισμό. Ίσως θα χρειάζονταν περισσότερο για να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν έπρεπε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τι πηγές, να αποφανθούμε ένα από τα εξή δύο. Ότι η Πατία ήταν ο παρόν του αρχαίου θρησκεύματος ή ότι η Πατία ήταν χριστιανή, ε, Με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Ε, μπορούμε με πολύ περισσότερη άνεση να πούμε το δεύτερο παρά το πρώτο. Και μια διακρίνηση για κάποιον ακροατή που μπορεί να μην ξέρει, αν ήθελε να πει ότι ήταν σε κάποιο αντίπαλο δόγμα, α πούμε. Δεν, ε, βασικά, οι χριστιανοί και οι δολολάτρε προφανώ δεν είναι ο ένα θεωρεί αίρεση τον άλλο. Προφανώς. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Αίρεση θεωρούσαν και η λέξη αυτή χρησιμοποιούνταν μόνο για να πει μεταξύ διαφορετικέ δοξασίε του χριστιανού, α πούμε. Βεβαίω, είναι διαφορετικέ επιλογέ. Αλλά στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο. Έτσι χρησιμοποιεί το. Το λέω επειδή καμιά φορά στα, σε κείμενα που μπορεί να δει κάποιο και θα αναφέρουμε ένα-δύο μετά, ε, λέει κάποιο ότι οι Χριστιανοί τιμώριζε, ε, σκότωσαν την υπατή επειδή την θεωρούσαν αιρετική. Κάτι, αν τη θεωρούσαν οι δεν, δεν θα ήταν αιρετική. Δηλαδή είναι. Ναι. Επειδή μπερδεύουμε καμιά φορά τι λέξει και επειδή είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην πηγή εκείνη αναφέρεται αυτή η λέξη, άρα. Ενδεχομέ... δεν θα μπορούσε να το λέει εκείνη την εποχή με... με άλλο περιεχόμενο. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε ότι τελικά οι πηγές μας οδηγούν περισσότερο στο να πούμε ότι η Πατία αν μη τι άλλο δεν ήταν αρνητική προς τον χρισ... χριστιανισμό και αν θα έπρεπε να διαλέξουμε θα ήταν να πούμε ότι ήταν μάλλον χριστιανοί παρά από το παραγανιστικό πλαίσιο. Ναι, ε... για αυτό να πω, είναι πολύ διδακτικό για κάποιον που βλέπει την ιστορία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν αρχίσουμε να αγορεύουμε στην ιστορία υποστηρίζοντα το α ή το β να κοιτάμε τι γνωρίζουμε από πού το γνωρίζουμε και κατόπιν να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας έτσι, βλέπουμε πόσο σε πόσα ανατρεπτικά συμπεράσματα καταλήγουμε αν κοιτάξουμε τις πηγές Όπω οφείλουμε να κάνουμε Ωραία και έτσι να σα ρωτήσουμε ακόμη Για την παράδοση της υπατίας που μας σώζεται μέχρι σήμερα και κυρίως στην Ανατολή, ε, θυμάμαι παλαιότερα μας είχατε πει ε, ότι υπάρχει, σώζεται μέχρι σήμερα και σωζόταν ειδικά μέχρι πριν από κάποιες γενιές όσο υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί στα ανατολικά παράλια ε, στη Μικρά Ασία και στην Νότια Μικρά Ασία, ε, και για κάποια πιθανή ταύτισή τη που μπορεί να, αργότερα, ε, να έκαναν αργότερα οι πληθυσμοί με κάποια αγία. Ναι, ίσως εδώ δεν θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια πολλά. Ε, δηλαδή, ε, καλό είναι να αφήνουμε στην άκρη της εικασίας να κοιτάξουμε τι γνωρίζουμε. Πράγματι, έχει διατυπωθεί ακόμη και η εικασία ότι είναι πιθανόν η Πατία να ταυτίζεται με την Αγία Εκατερίνη, που βασίζεται. Να πω ένα, ας πούμε, από τα ισχυρά θεμέλια αυτής της εικασίας. Είναι η μαρτυρία ενό συγγραφέα κάποιου Μυρσηλίδη το 1926, ότι υπήρχε στην λαοδίκια της Μικράς Ασίας στα τέλη του 19ου αιώνα, τότε είχε βρεθεί ο Μισηλίδης εκεί, ένας ναός, χριστιανικός βεβαίω της Υπατίας, της Φιλοσόφου και Μάρτυρος, ο οποίος μάλιστα εόρταζε την 25η Νοεμβρίου. Ε, τώρα, να προχωρήσουμε και να μιλήσουμε για ταύτιση Υπατίας και μεγάλη Εκατερίνης είναι ίσως ένα ε, ε, λογικό άλμα. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να δεχτούμε είναι ότι ναι, είναι πολύ πιθανόν στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και τιμάμε τη την Αγία και Μεγάλη Εκατερίνη να έχει ενσωματωθεί εν μέρη και ο τρόπος με τον οποίο θυμόντουσαν και τιμούσαν την Ιππατία οι κάτοικοι της Αλεξανδρία. Ω εκεί. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να περάσουμε στο επόμενο ε, διάλειμμα έτσι, για να πάρουμε μια ανάσα και να ξεκουράσουμε τον κύριο Τσέντο και επανερχόμαστε. Είμαστε ακροατέ, είστε συντονισμένοι στους 91,2. Ακούτε τι ραδιοκαταγραφές μου, φιλοξενείτε στην φιλόξενη συνότητα τη Πυριακή Εκκλησία. Έχουμε σήμερα μια εκπομπή με θέμα την Υπατία, την Αλεξανδρινή, τη Φιλόσοφο. Έχουμε κοντά μα, συνεχίζουμε βασικά την συνέντευξη με τον κύριο Ιωάννη Τσέντο, ε, ο οποίο είναι μαζί μα τηλεφωνικά. Ε, κύριε Τσέντο, προχωρώντας λίγο, ε, θέλαμε να ρωτήσουμε κάτι σχετικά με το πρόσωπο τη Υπατία. Ε, από κάποιο σημείο και μετά, ε, το ιστορικό πρόσωπο άρχισε να αποκτά μυθικές διαστάσεις. Πώς έγινε αυτό, πότε, από ποιους, για ποιους λόγους. Πολύ ωραίο είναι πολύ χρήσιμο να το δούμε αυτό, να μην πω τι επιβάλλεται να το δούμε. Και ξέρετε γιατί, διότι όταν κάποιοι είδαν, πριν από μερικό καιρό, την ταινία για την Υπατία, ε, Οπότε έκπληκτοι διερωτήθηκαν τι είναι αυτή η καινούργια επίθεση ενάντια του χριστιανισμό, περίπου έτσι. Δεν είναι κάτι καθόλου καινούργιο. Ε, η πρώτη εμφάνιση της Ιππατείας στη νεότερη γραμματεία ε, πάει πίσω στον 18ο αιώνα. Στις αρχές του 18ο αιώνα τοποθετείται στο πλαίσιο, θα έλεγα, της σύγκρουσης προτεσταντισμού-καθολικισμού. Τότε ένας συγγραφέας, ο Τον, τον Τόλαν, το οποίο κινείται μεταξύ προτεσταντισμού και ντεϊ έγραψε ένα σύντομο πόνημα για την Υπατία, την οποία χρησιμοποίησε πολύ απλά για να πλήξει το κύριο της Καθολικής Εκκλησίας. Να στυλιτεύσει ας πούμε τις ακρότητες του Καθολικού ε, Κλήρου. Τότε αρχίζει να γεννιέται ο μύθο της Υπατίας. Επόμενος καλοπάτη, ο διαφωτισμό. Ε, εκεί η ηπατία περίπου ανάγεται σε σύμβολο της αντίστασης του ορθού λόγου ενάντια στην πλημμυρίδα του σκοταρισμού ας πούμε και του δογματισμού του χριστιανισμού. Έτσι βλέπουν την υπατία ε, ο Βολτέρος, ο Γκίμπον. Επόμενος θα, έδει, θα να θα ρωτήσω έτσι. λίγο στην αρχή που είπατε Πάμε, για τον ε, κάποιον πρωτεστάτη συγγραφέα. Τώρα ναι. αυτό προφανώς δεν ήταν κάτι που το είχε κάνει η καθολική εκκλησία. Ήταν τόσο παλιά που Δεν θα είχε άμεση ευθύνη, άρα τι, τι όφελος είχε. Προφανώ ω αδιαίρετη εκκλησία. Είναι τότε... μια αδιαίρετη εκκλησία που εντάξει ήθελε και η Καθολική εκκλησία να προβάλλει το συνέχεια τη αδιαίρετη εκκλησία, οπότε θέλησε να στυλιτεύσει α πούμε τι ακρότητε και τι εκτροπέ τη εκκλησία, που τώρα προσπαθούσε να αποκαθάρει ο πρετατισμό. Αυτή ήταν η πρώτη, ας πούμε, mm -hmm. η πρώτη κατεύθυνση προ την οποία κινήθηκε ο μήθο τη Ιπατία. Μετά μιλάμε με το διαφορετισμό για τελώς διαφορετική κατεύθυνση, έτσι, σύμβολο του ορθού λόγου απέναντι στο χριστιανικό σκοταδισμό. Και μετά έχουμε και πολλέ άλλε κατευθύνσει. Έχουμε την υπατεία τη ρομαντική λογοτεχνία, που εμφανίζει την εμφανίζεται ω εκπρόσωπο ενό ρομαντικού κόσμου που χάνεται και άξιζε να ζήσει. Έχουμε στον 19ο αιώνα τον Λακόντε Τελήλ, έχουμε τον Τσαρλ Κίνξλεϊ και πάρα πολλού και πρόσφατα. Ε, κατόπιν, μην ξεχάσουμε. Το αναφέραμε και προηγουμένως, την υπατεία του φεμινισμού ως φεμινιστικό σύμβολο. Ε, υπάρχουν ε, περιοδικά που φέρνουν την ονομασία ιπατία ή φεμινιστικές κινήσεις που φέρνουν την ονομασία υπατεία. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο πια ξεφεύγουμε εντελώς από την ιστορική υπατεία. Εδώ μιλάμε για μια υπατεία που ενώ στις πηγές εξυμνείται ως ε, ε, παρθένος που απολάμβανε καθολικό σεβασμό, στο πλαίσιο τέτοιων κινήσεων φεμινιστικών εμφανίζεται ως ελευθεριάζουσα που προκαλούσε ας πούμε και με την ανοιχτότητά της. Ε, στην ουσία κάθε... γίνεται ένα σύμβολο το όνομά της, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα με την Υπατεία, ότι πάβει να είναι μια ιστορική προσωπικότητα που ε, μελετάται από τους ερευνητές και ανάγεται σε ένα σύμβολο στο οποίο ο καθένας θα μπορούσε να δει οτιδήποτε. Ενώ, στην τέτα, γιατί... πρόσφατη ταινία ε, έχουμε ναι. βεβαίως την Υπατεία ως σύμβολο της, αντίστα... της σύγκρουση επιστήμης ε, και θρησκείας. Εκεί που είναι ορθό το στο τι αναφέρεται στην ταινία ως προς την Ιπατία είναι ότι ε, τουλάχιστον τηρείται αυτό που λέγεται στις πηγές ότι δεν είχε σχέσεις γενικότερα. Το απέφευγε πάρα πολύ. Ναι, μα είναι πολύ εύκολα το σύμβολο η υπατεία πραγματικά. Αποδεικνύεται πολύ εύκολα στο σύμβολο. Βλέπει κανείς σε αυτήν σχεδόν ό,τι θα επιθυμούσε ανάλογα με τα παραμορφωτικά γυαλιά τα οποία θα επέλεγε να φορέσει. Στην ταινία έχουμε την υπατεία ως σύμβολο, ας πούμε, της επιστημονικής αναζήτησης απέναντι στις παροπίδες της θρησκείας. Ε, τώρα δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι ακούμε να χρησιμοποιη... και βλέπουμε να χρησιμοποιείται η Πατία και ως σύμβολο στο πλαίσιο νεοπαγανιστικών και αρχαιολατρικών κινήσεων. Τα γνωρίζουμε αυτά βέβαια. Ναι, πλέον σήμερα νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πια χρησιμοποιείται και η ταινία, η αγορά, δηλαδή, μάλλον ήταν εκτός αυτού του πλαισίου που χρησιμοποιείται από τους νεοπαγανιστές ε, ε, σήμερα. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για το ζήτημα της δολοφονίας της Ιπατίας και πώς, ποιοι εμπλέκονται σε αυτήν και κατά πόσον στέκουν οι κατηγορίες που έχουν κατά καιρούς εξαπολυθεί για τον κύριο τον Αλεξανδρίας τον Επίσκοπο και προς άλλους τη χριστιανικής κοινότητας τότε. Ε, ναι, βεβαίω. να το δούμε αυτό το θέμα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι οι πηγές μας είναι σαφείς γύρω από αυτό το θέμα. Η ιπατία έπεσε θύμα μιας σύγκρουσης ανάμεσα στην πολιτική και την εκκλησιαστική ηγεσία της Αλεξανδρία. Ο έπαρχος Αλεξανδρίας, δηλαδή ο πολιτικός διοικητή, ο Ρέστης ήταν αφοσιωμένο μαθητής της ιπατίας και ο ίδιος είχε έρθει σε μια οξύτατη αντιπαράθεση με τον νέο αναδεικθέντα τότε Αλεξανδρία Κύριλο. Ε, σε αυτό το πλαίσιο βρέθηκαν κάποιοι δίχως άλλο ανεγκέφαλοι φανατικοί ε, οι οποίοι πίστευσαν ότι το πρόβλημα θα έπαβε να υπάρχει ε, αν έβγαινε από τη μέση υπατία. Η πνευματική ας πούμε καθοδηγήτρια του επάρχου ορέστη. Έτσι φτάνουμε στην δολοφονία της, σε ένα κλίμα φανατισμού. Έτσι, η επλοκή του κυρίου δεν συνάγεται από πουθενά ότι αυτοί οι οποίοι διέπραξαν το ιδεχθέστατο και αποτρόπιο έγκλημα που καταγγέλλεται από τους Χριστιανούς Συγγραφείς ήταν κάποιοι που ήθελαν να λέγονται Χριστιανοί, αυτό είναι αλήθεια. Και δεν πρέπει να το κρύβουμε, άλλωστε το μεγαλείο του χριστιανισμού τότε είναι ακριβώ ότι απομόνωσε και καταδίκασε τέτοιες κινήσεις και καταδικάζεται αυτή η δολοφονία ω κάτι εντελώ ξένο προς τον χριστιανισμό. Εμπλοκή του κυρίου δεν συνάγεται. Και, και ακόμη αυτό... περισσότερο δέχεται την έρευνα, όποιο θέλει μπορεί να ψάξει οτιδήποτε και α καταλήξει εκεί που τον οδηγεί η αλήθεια δηλαδή. Να πω παρεπιπτόντω βεβαίω, όποιο δει την ταινία θα δει έναν Κύριλο ο οποίο λίγο απέχει από τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιζόταν στην μεγάλη οθόνη ένα Οσάμα Μπιν Λάντεν. Έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Και είναι και σαφεί οι παραλληλισμοί μέσα στην ταινία αυτή. Ε, το ναι. έχει δηλώσει και ο σκηνοθέτη ότι οι γενιάδε και τα ρούχα ήθελαν να υποδηλώσουν του Ταλιμπάν. Έντονα. Δείχνοντα του χριστιανού τη εποχή. Όχι, όχι, Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να το πούμε και αυτό ότι έχουν υπάρξει και κακοί ή μόνο κατόνομα χριστιανοί. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, να το πω έτσι απλά, όπως το γράφει και ο, ε, και ο Άγιος Βρηγόριος ο Θεολόγος, κανένας δεν δικαιούται, λογικά, να παίρνει το χειρότερο από τα άλογα, να το συγκρίνει με το καλύτερο από τα γαϊδούργια και να συμπεραίνει κατόπιν ότι τα γαϊδούργια τρέχουν πιο πολύ από τα άλογα. Περίπου αυτό επιχειρείται να ε, ε, γίνει εδώ. Ο χριστιανισμός ανηρύχθη, όχι διά αλλά επικράτησε όταν έγινε σαφές ότι αυτά τα φαινόμενα βίας και φανατισμού τα καταδίκαζε. Ας πούμε, κάτι το οποίο δεν ξέρουν οι πολλοί ή οι κάτοικοι της Αλεξανδρίας. Είχαν πολύ πρόσφατο στην ιστορία τους τον τρόπο με τον οποίο είχε ε, ε, σταθεί λίγο μόλις νωρίτερα ο Ιουλιανός ο Παραβάτης στην περίπτωση της δολοφονίας από, από του ειδωλολάτρες, της αποτρόπιας δολοφονίας του επισκόπου Αλεξανδρία Γεωργίου. Ε, Έκαναν τι συγκρίσει τους. Έβλεπαν τον τρόπο με τον οποίο ο Ιουλιανός προσπάθησε με κάθε τρόπο να καλύψει τους δολοφόνους και να τους δικαιώσει και να τους ανταμείψει και έκαναν την σύγκριση με τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστιανισμός απομόνωσε και καταδίκασε τέτοια φαινόμενα. Έτσι, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και είναι το παράδοξο ότι εκείνη την εποχή Η δολοφονία της Ιππατίας λειτουργήσε με εντελώ διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται σήμερα. Έδειξε πόσο ξένος προς την βία ήταν ο χριστιανισμός ώστε καταδίκαζε τέτοια φαινόμενα. Νομίζω ότι μας προλάβατε κιόλα, γιατί αυτό ακριβώς ήταν και η επόμενη ερώτησή μας ότι θα θέλαμε να κάνουμε μια διασάφηση μεταξύ του, τι σημαίνει, μεταξύ του μίσους εκείνης της εποχής μεταξύ χριστιανών και παγανιστών Πώ παρουσιάζεται σήμερα αλλά και στο σήμερα το τι σημαίνει, πώς έρχεται δηλαδή η αντιμετώπιση του άλλου που με τα τόσα προβλήματα που έχουμε και τα έντονα ζητήματα μετανάστευσης οπότε και πολλών θρησκευτικών ομάδων που ζουν όλοι στην πατρίδα μας πλέον αυτό το πρόβλημα του άλλου μέσα σε εισαγωγικά έχει αρχίσει να υπάρχει και να, να το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και νομίζω ότι η πατία είναι... Ναι είναι ένα παράδειγμα και το πώ αντιμετωπίστηκε ο φόνος της υπατία τελικά από τους χριστιανούς και στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλήγουμε να πούμε ότι ναι μεν έγινε κάτι από χριστιανούς αλλά τους, κατα, τους ε, καταδικάζουμε και τους απομονώνουμε ότι είναι φανατικοί δεν έχουν σχέση με αυτό και, τον χριστιανισμό, έτσι. Ναι, και πρώτον δεχόμαστε να μιλάμε για αυτό ένα δεύτερο, ένα, ένα στοιχείο δεν είναι ο χριστιανισμός πλέον αυτός ο οποίος όταν γίνεται μια εκδήλωση εναντίον του θα... Θα αποτρέψει και θα, θα χτίσει τι πόρτε και θα κάνει για να μην γίνει τελικά. Δεν είναι ο χριστιανισμό αυτό που ε, καίει τα βιβλία τώρα. Αντιθέτω, ο οποιοδήποτε πάει να μιλήσει υπέρ του χριστιανισμού, να πει μισή λέξη, θα βρεθεί σε ένα τηλεπτικό στούντιο που θα είναι 10 πάνω και θα, δεν θα τον αφήσουν να πει οτιδήποτε. Ε, δηλαδή, ε, ε, δεν νομίζω ε, ε, ότι θα μπορούσατε ε, να πείτε αυτά που είπαμε τώρα σε ένα τηλεπτικό στούντιο. σε ένα ε, μέσο ε, τηλεπτικό στούντιο. Και είναι η διαφορά του χριστιανισμού, ε, του χριστιανού. Ο χριστιανό έχει. Έχει διδαχθεί, έχει παιδαγωγηθεί να βλέπει τον άλλο άνθρωπο ω αδελφό. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Ε, τον άλλο, τον διαφορετικό, διότι και ο Μουσουλμάνο είναι αδελφό για έναν άλλο Μουσουλμάνο. Αλλά για τον Χριστιανό, ο αδελφό δεν είναι μόνο ο άλλο Χριστιανό. Αδελφό είναι και ο Μουσουλμάνο, αδελφό είναι και ο Ενδοϊστή, αδελφό είναι και ο Άθεο, αδελφό είναι και ο Νεοπαγανιστή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και γράφει κάπου υπέροχο ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστόστωμο ότι περίπου. Για αυτόν τον λόγο ο Θεός έβαλε να γίνουν όλοι άνθρωποι από έναν τον Αδάμ για να βλέπουμε όλοι ο ένας τον άλλον και να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένα πράγμα. Mm -hmm. ε, ωραία. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν είχατε κάποιο τελικό σχόλιο κλείνοντα τη συνέντευξη. Έτσι συμπερασματικά για το ζήτημα της υπατίας είτε για την αναμόχλευση ε, που κατά καιρού γίνεται. Απλά ότι μας διδάσκει Ε, η συγκεκριμένη ιστορία τη υπατία, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε προ αυτά τα οποία προβάλλονται ω δεδομένα και αυτονόητα. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα ο μύθο τη υπατία, τη μεγάλη απόσταση που υπάρχει από αυτό το οποίο κατά καιρού προβάλλεται, ε, ανάμεσα σε αυτό που κατά καιρού προβάλλεται και σε αυτό που ήταν η ιστορική πραγματικότητα, η ιστορική αλήθεια. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να προωθούμε και να ενθαρρύνουμε την έρευνα. Δεν είναι. Ε, το πίστευε και μη Όχι. Είναι το να μελετάμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Έτσι, άλλωστε η εποχή της Ιπατίας, πρέπει να mm -hmm. το πούμε και αυτό, ήταν μια εποχή σύγκρουσης, ας πούμε, ε, του λόγου με τον σκοταδισμό. Mm -hmm. Μόνο που εκείνη την εποχή ε, τον λόγο εκπροσωπούσε ο χριστιανισμός και τον σκοταδισμό ο παγανισμός. Αυτό πρέπει να το, ε, να το λέμε και να το λέμε ανοιχτά. Αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει όταν μελετήσουμε τις πηγές πέρα από τα, παραμορφωτικά κάτωπτρα, τα οποία. Κατά κερούς φοράνε κάποιοι. Και έτσι παρουσιάζονται σήμερα. Ναι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσέντο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και για την τιμή που μας κάνατε να μας βοηθήσετε σε αυτό το ζήτημα, να μας φωτίσετε αρκετά Βάθε τις κατά. πλευρές της ζωής της υπατίας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. χαίρετε. Χαίρετε. χαίρετε. Um, αν θέλει κάποιος να διαβάσει λίγο περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα, τον παραπέμπουμε σε δύο άρθρα που έχει γράψει ο κύριος Τσέντος στο περιοδικό Ακτίνες, τα οποία είναι διαθέσιμα στο ίντερνετ, σε ηλεκτρονική μορφή, στην, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.che.gr Αν πάει στο μενού έχει περιοδικό ακτίνες και αναζητήσει τα τεύχη Ιουνίου 2010 και Ιουλίου Αυγούστου 2010. Είναι σε δύο συνέχειες. Η αντίστοιχα υλικό μπορεί να βρει και από την ιστοσελίδα www.od.gr. Από εκεί μπορεί να δει κάτι περαιτέρω. Θανάση. Σε αυτό το σημείο... ο ραδιοφωνικός μας χρόνος <laughs> <όχι> αναβαμπίζεσαι <laughs> πολύ <laughs> <laughs> όχι ο τηλεοπτικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του ε, από τη ραδιοφωνική εκπομπή λοιπόν της Χριστιανικής Φιδιτικής Ένωσης ε, σας ευχόμαστε καλό βράδυ ο Φίλιππος Οδογάνης και ο Θανάσης Παπαρούπας και ο ηχολύπτης μας ο Άγγελος ο Παπάς σας ευχόμαστε όλοι καλό βράδυ και ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε να πλουτίσετε τις γνώσεις <laughs> και κάτι που ξεχάσαμε να σας πούμε ελπίζουμε να μην κλείσατε το ραδιόφωνο ή αν κλείσατε δεν το ακούτε οπότε για αύριο στις 29 Μαΐου ώρα Ανάση. ώρα 7 το απόγευμα θα γίνει η λήξη των εργασιών της Χριστιανικής Φοιδητικής Ένωσης στην Οδόκαρίτσι 14 πίσω από την Παλαιά Βουλή όπου βρίσκεται και σας περιμένουμε με πολύ χαρά Να παραβρεθείτε θα είναι μία εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στην ε, άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θα μιλήσει και ο πρόεδρος ε, του ε, Συνδέσμου Κωνσταντινοπολιτών και σας περιμένουμε εκεί. Αυτά, δεν ξεχάσαμε τίποτα άλλο. Γεια σας. Καταγραφές Η ρατλιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλοπ Κάθε Σάββατο, 7 το απόγευμα στο www.rfet.lgr και στους 91.2 FM της Πυριακής Εκκλησίας. Εδώ η φωνή μας ακούγεται δυνατά.